Σωλαντέ περπατήρια. Εγώ λοιπόν το επαναλαμβάνω. Αγαπητοί και τον Τζίπρα και τον Νίκο τον Παπά. και τον Τζίπρα, και τον Νίκο τον παπά. ΟΠΑ! ΟΠΑ ΟΠΑ! Εγώ λοιπόν το επαναλαμβάνω αγαπημώ και τον Τζίπρα, και τον Νίκο τον παπά, και όλους τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ και αγαπώ ιδιαίτερα τον Αλέξ Τσίπρα για αυτό που είναι είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπάει την πατρίδα του Νορίστε. Τα λέει μια χαρά. Ο Παπαγγελόπουλος είναι η φωνή αυτή που μόλις ακούσαμε να περιγράφει μια πάρα πολύ τρυφερή στιγμή, μάλλον πολλές τρυφερέ στιγμές, γιατί συμβαίνει, όπως ακούσατε αυτό που περιγράφει, με σαφήνεια, ο κύριος Παπαγγελόπουλο ε, και με τους συντρόφου, αυτό είναι το ωραίο ότι είναι με τους συντρόφου, ε, και με τον ε, Αλέξη Τσίπρα και με τον Νίκο τον Παπά. Γι' αυτό έχει χάθει ο Παπάς τελευταία. Μετά τη, το Σαββατοκύριακο και την Κεντρική Επιτροπή τον έχουμε χάσει είναι αλήθεια. Ενώ όλη την προηγούμενη εβδομάδα έβγαινε συνεχώς στα κανάλια για να κάνει χειρότερα τα πράγματα και τη θέση του. Αλλά ως ηθικό πλεονέκτημα είχε το δικαίωμα βεβαίω να... Παρουσιαστεί και να πει τα δικά του. Παπαγγελόπλος με αυτόν τον είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, επειδή περιγράφει μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, η οποία περιέχει και συνέστημα όπω ακούσατε. Δεν είναι μια ξέρει πράξη χωρί συνέστημα, γιατί υπάρχει και αγάπη και αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ, ακούστε, θέλω να το πω αυτό και για τον κύριο Τσίπρα και για όσου γνώρισαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώ, για τη ιδέα δημοκρατία, η αντιπαραβολή είναι καταλητική υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να. άνθρωποι έντιμοι. Χριστός. Νερό με παιδιά, νερό. Και δεν πουλαν ούτε τι αρχέ του <μ presents> ούτε τι φιλίε του. Οι άνθρωποι δείξαν και άλλοι πολύ τώρα σύντροφοι, και άλλοι πολύ τώρα σύντροφοι, και άλλοι πολύ τώρα σύντροφοι, μου συμπαραστέκονται και η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ καλή. Κακιμό <γ «jaset> και τον Τζίπρα και τον Νίκο τον Παπά. Και η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν υπάρχει επιχείρημα περί ηθικού πλέον εκτήματος. Αυτά είναι εφευρήματα επικοινωνιακά και επιτρέψτε μου να πω είναι από εκείνα τα οποία αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια. Αυτός είναι ο Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο παλιός πρόεδρος του Συνασπισμού ο οποίος έδωσε χθες βράδυ μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν την έχετε πάρει χαμπάρι στην κυριολεξία άστραψε και βρότηξε είπε πάρα πολλά, πολύ ουσιαστικά ε, με, με πολύ εντονό τρόπο, με πολλοί έτσι λέξεις με βαρύτητα, ιδιαίτερες λέξεις περιέγραφε αυτά που πολλά χρόνια τώρα μπορεί να νιώθει Βλέποντα, παρακολουθώντα κυβερνητικού, του Σιριζέου εδώ εν προκειμένου, δεν είπε τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία. Συνέχεια έλεγε για το ΣΥΡΙΖΑ, είπε και για κάποιε παλιέ κυβερνήσει για τα θέματα διαπλοκής που δεν είχαν το θάρρο να καθαρίσουν. Αλλά έμεινε κυρίω σε, σε όσα ζούμε, παρακολουθούμε με αφορμή τι ε, ε, ακροάσει και τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα που έχουν δει το φω τη δημόσιότητα. Αλλά πήγε και μέχρι το βρώμικο, όπω το λένε, 89. Τώρα αποφασίζω να μιλήσω γιατί δεν ανέχομαι άλλο στο δημόσιο βίο της χώρας να κυριαρχούν πολιτικές καρικατούρες και επίσης να δεσπόζουν ιστορικά κακέκτυπα οι οποίες επιχειρούν σήμερα να αναγνώσουν τη συγκυρία του 2020 τα εντελώς ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία αλλάζουν τη φύση των πραγμάτων όπως λέει ο επιχειρούν να αναγνώσουν το σήμερα του 2020 με μια πεποιημένη εκ των Μιλάτε για την αναφορά στο 89 Μιλάω για την αναφορά στο 89 ναι. Μιλάω για δηλώσεις περί βουλής η οποία είναι κατοχικό δικαστήριο ιδιαίτερα επειδή με ρωτήσατε για τον κύριο Τσίπρα οι αναφορές του το 1989 για μένα συνιστούν ύβρι είναι ύβριστής των αγώνων της αρισ... του... των πολιτών της αριστεράς το 89 που αγωνιούσαν και αγωνιζόντουσαν για κάθαρση μέσα στις συμπληγάδε ενός καθεστωτικού δικοματισμού είναι υβριστή των αξιών της δημοκρατικής κάθαρσης και της δημοκρατικής νομιμότητας και επιτρέψτε μου και έναν προσωπικό τόνο είναι προσωπικός μου ευριστής όταν, για χάρη, όψιμουν συνεργατών του όπως ο κύριος Καμένος και ο κύριος Παπαγγελόπουλος Αρνείται και λιδωρεί τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτά τα ωραία. Από τον Κωνσταντόπουλο, προσωπικά για τον Τζίπρα, είπε και άλλα, δεν είπε μόνο αυτά. Στην πορεία, στη συνέχεια, θα γυρίσουμε στον κύριο Κωνσταντόπουλο. Έχει μια αξία και ο τρόπο που τα πει και το timing που διαλέγει να βγει να τα πει. Οπότε θα τα πιάσουμε σε λίγο, διότι έχουμε ένα νομοσχέδιο που φέρνει αυτή η κυβέρνηση. Να έρθουμε και στην κυβέρνηση, την έχουμε εκλέξει, την αγαπάμε πάρα πολύ. Σε λίγε μέρε κλείνει και χρόνο. Σε 7 μέρε ακριβώ κάναμε το το βήμα τότε οι Έλληνες στο 40% και ψήφισε τι απόγνωση. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους Άριστου, η κυβέρνηση λοιπόν των Αρίστων φέρνει νομοσχέδιο όμως τα ανακοίνωσε χθες ο κύριος Πέτσας γι' αυτό που όλοι αυτοί, όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 50 ίσως και παραπάνω χρόνια θέλουν με διάφορους τρόπους να καταστρέψουν ή να περιορίσουν την απεργία, τι διαδηλώσει, το να σκέφτεται κάποιο διαφορετικά, το να διεκδικεί αυτονόητα πράγματα. Και ενώ λοιπόν το μόνιμο μότο είναι ότι οι απεργίε και οι διαδηλώσει δεν φέρουν αποτελέσματα, συνεχώ στο πίσω και στο μπροστά μέρο του μυαλού του έχουν διάφορα νομοσχέδια και τρόπου να περιορίσουν αυτέ τι απεργίε και διαδηλώσει που δεν φέρουν κανένα απολύτω αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν τα νέα μα τα ο Πέτσα. Σα γνωρίζω ότι σήμερα. Κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις συναθρήσει. Το σχέδιο νόμου καλύπτει ένα υπαρκτό κενό στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών που προβλέπει το Σύνταγμα και επιχειρεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο. Τι ωραίε λέξεις, Σύγχρονο νομικό πλαίσιο, η ελευθερία των πολιτών, όπω ορίζει και το Σύνταγμα, να διαδηλώνουν, να διεκδικούν, αλλά να μην ενοχλούν. Σε πια γωνιά του πλανήτη. Κάποιο διαδηλώνει 10, 20, 10.000, 20.000, 50.000, πέντε άτομα. Ποιοι διαδηλώνουν, πού ακριβώς και όλο αυτό δεν ενοχλεί. Δεν θα φέρει και μια ενόχληση. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι πρόφαση όλο αυτό. Θέλουν να πάψουν οι εργαζόμενοι να σκέφτονται να πληρώνονται, αν πληρώνονται, όσο πληρώνονται να παίρνουν κάτι ψύχουλα, αν περισσεύουν, όποτε περισσεύουν. Τα τελευταία 20 χρόνια το καπιταλιστικό σύστημα δεν έχει τέτοιες ανέσεις, δεν πολύ περισσεύουν με διάφορες αφορμές και να μην κάνουν τίποτα. Αλλά αυτά είναι δικά μας εδώ. Θα ακούσουμε το σχετικό σποτάκι που μας έστειλε πριν λίγο το Υπουργείο Τύπου. Είναι από την κυβέρνηση και μιλάει για αυτόν τον περιορισμό των συναθρήσεων που είπε και ο Πέτσας. Έχοντας υπόψη το άστρον 91 του συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως απαγορεύεται πάσα συνάντρησης ή εν κλειστό χώρο ή εν υπέτρο πάσα τη άφη θα διαλύεται δια των όπλων απαγορεύεται η σύστασης ή ουδήποτε συνεταιρισμού επιδιώκοντος συνδικαλιστικούς σκοπούς η απεργία απαγορεύεται απολύτως η απεργία απαγορεύεται απολύτως. Ά! Χροκοπή η Ελλάδα και το μυαλό σας την απεργία είναι. Μπορείτε επιτέλους να okay. σταματήσετε okay. να κάνετε αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Okay. Έχω Έχει βγει ο άνθρωπο από τα ρούχα του. Δεν μπορεί να βλέπει άλλε απεργίε. Ένα σωρό στραβά σε αυτόν τον τόπο, τι απεργίε δεν μπορεί να βλέπει. Έχει βαρεθεί κάθε μέρα ανθρώπου να διεκδικούν. Του λόγου που διεκδικούν οι άνθρωποι δεν του έχει ποτέ σκεφτεί. Όπω και πάρα πολλοί άλλοι φαντάζομαι. Θέλουν ηρεμία, θέλουν ανοιχτού δρόμου, να πηγαίνουν να ψωνίζουν, να κατεβαίνουν κάτω. Μια μικρή μερίδα, αλλά επειδή αυτή η μερίδα έχει και αντανάκλαση στα μέσα ενημέρωση, κάνει πολύ μεγάλο θόρυβο, πολλαπλασιάζεται ο θόρυβος γύρω από τα δικαιώματα αυτών που θέλουν να ψωνίσουν και όχι αυτό που θέλουν να ζήσουν. Λεπτομέρειες, θα πει κάποιος και πολύ σωστά, της Χούντας ήτανε το σποτάκι αυτό που μόλις ακούσαμε λίγο πριν, καμία σχέση με τη δημοκρατία την τωρινή, απλά κάναμε ένα παραλυσμό με στη γενική αυθαιρεσία που μας δέρνει εμά εδώ κάθε μέρα... Επειδή που Ποάδωνε θα πάνε με sleeping bag να κοιμηθούν στα πεζοδρόμια, τώρα πια υπάρχει και άλλη λύση. Δεν είναι μόνο τα πεζοδρόμια, είναι και οι λωρίδες του Μπακογιάννη, του μεγάλου περίπατου. Ειδικά στην πλατεία Συντάγματο, αυτέ οι λωρίδε που βάφτηκαν κόκκινε έχουν και αυτά τα τόσο όμορφα, τόσο αισθητικά άψογα, μοντέρνα, πρωτοποριακά. Χαίρεσαι να τα βλέπει, παγκάκια, στρογγυλά παγκάκια, μια στρογγυλή ζαρτινιέρα στη μέση με τσίγκο, σαν τενεκές και γύρω γύρω κάθεσε σας χάρα είναι, κάθετε ποιος θα πάει να κάτσει. πήγε όμως χθε για να δείτε τι σημαίνει βαρεό και ανθυγιεινό επάγγελμα πήγε να κάτσει reporter τη ΕΡΤ Συνδέσεις επιστρέψαμε θα πάμε για περίπατο τώρα μεγάλο και κόκκινο από τι βλέπω χαρά για το θα μου ή χαρά δεν κάθεται κανένα στο παγκάκι <laughs> γιατί είναι φρεσκοβαμένο, γιατί δεν κάθεται κανείς <laughs> Εγώ πάντως κάθισα γιατί είμαστε εδώ αρκετή ώρα. Καίει το παγκάκι, δεν βοηθάει να καθίσει κάποιο. Κάικα! Καίει το παγκάκι, δεν βοηθάει να καθίσει κάποιο. Είναι για δοσιμότητα. Ναι, yeah, ή όταν μεγαλώσουν τα δέντρα εδώ και αποκτήσουν φυσική αποκτηθεί φυσική σκιά, όπω βλέπετε. <laughs> σε 20 χρόνια θα μεγαλώσουν τα δέντρα για να αποκτηθεί φυσική σκιά. Πήγε λοιπόν η συνάδελφο να κάτσει αυτό το παγκάκι. Φορούσε και κάτι κοντό και και άρπαξε, γιατί αυτό είναι λαμαρίνα. Λογικό, κατά τον ήλιο, 37 βαθμούς, όλη μέρα ο ήλιος στην πλατεία συντάγματος είναι από πάνω. Άρπαξε, και και έτσι λοιπόν καίει το παγκάκι. Σαν Ιάπωνα επιστήμονα είναι όλο αυτό. Ε, Όμω είναι στο κέντρο τη Αθήνα. Κάει και για να δείτε ότι η δημοσιογραφία δεν είναι επάγγελμα. Κάθε σε μια καρέκλα και λες ότι σου κατέβει. Υπάρχει και το μάχημο ρεπορτάζ στο δρόμο. Και να τα αποτελέσματα. Τι μπορεί να πάθει κάποιο από το μεγάλο περίπατο του Κωστή Μπακογιάννη. Μια λύση για να ε, μπορεί κάποιο να κάτσει στο παγκάκι είναι να υπάρξει μια ψήξη στην ατμόσφαιρα. Πώ υπάρχει μια ψήξη στην ατμόσφαιρα όταν κάποιο λέει ανέκδοτα. Μου έχουν απαγορέσει τα παιδιά μου να λέω αγαπημένο ανέκδοτο, οποιοδήποτε ανέκδοτο γιατί μου λένε ότι παγώνουν. Καϊκά! Ποιος τείχος αντιποσωπεύει τη ζωή μου μέχρι τώρα να αγαπάς, να γονίζει, να ξεχνάς. Μην το κάνω πράξεις μπορώ, αλλά θα πρέπει να ρωτήσει και του ανθρώπους γύρω μου. Αναδέα τους πάρμονες Βάρνα. Είναι εδώ ο δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίο. Ε, Προσπαθεί να πει ανέκδοτα και του λένε στην οικογένεια: μη τα λε γιατί παγώνουμε. Οπότε θα μπορεί να βγει στο ημπλατεία συντάγματο από τι 12 το μεσημέρι ω 4 με αντιλιακό και όλα τα υπόλοιπα, δείκτη πολύ γερό, και να αρχίσει να λέει ανέκδοτα. Οπότε όσοι κάθονται και ψήνονται, κυριολεκτικά όμω, σε αυτά τα τόσο όμορφα παγκάκια και χαλάλει και τα 500 ευρώ η κάθε ζαρτινιέρα και χαλάλει τα λεφτά και, και, και, θα μπορούν να νιώθουν μια δροσιά από τον ωραίο τρόπο που λέει τα ανέκδοτα ο. Δήμαρχος της Αθήνας όμως δεν σταματάνε και οι παρεμβάσεις. τώρα αρχίζει η επέκταση. Νέες βελτιωτικές κινήσεις του μεγάλου περιπάτου. Τοποθέτηση παγκακιών στην Τζαλδάρη σε σχήμα γούρνας. Δημιουργία νέου χώρου πρασίνου με τη μεταφορά των γραφείων του Πασόκα από τη Χαριλάου Τρικούπη στη Βασιλίση Σοφίας. Οριστικό πλήσιμο τριών λωρίδων τη Σταδίου για τη δημιουργία καναλιών με γόνδολες τύπου Βενετίας και Κυ Αντικατάσταση του με μενταλίκα ταθερίς τροχιάς και οδηγό την άλκη στη πρωτοψάλτη. Τέλος με τον ονομάζεται το μοναστηράκι σε πλατεία του παππού μου Μητσοτάκη. Δήμος Αθηναίων. Γιατί κάθε μέρα είναι απόκριες. Είναι κάποιε παρεμβάσει που περνάνε τώρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, εξίσου επιτυχημένε σαν αυτέ που έχουν ήδη γίνει στο κέντρο τη Αθήνα. Είναι προτάσει του Πακογιάννη. Οπότε θα περιμένουμε και αυτέ να τι δούμε για να τι κρίνουμε. Δεν βιαζόμαστε από πριν. Έχει κι άλλε, θα τι ακούσουμε στην πορεία. Να γυρίσουμε λίγο στι διαδηλώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να εκτονωθεί και να εκφραστεί ο εργαζόμενο. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνει στο δρόμο. Είναι παροχημένο όλο αυτό, δεν έχει αποτέλεσμα. Αλλά κάθε κυβέρνηση που έρχεται, του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβανομένου. Πριν δύο χρόνια προσπαθεί να περιορίσει το δικαίωμα και τη απεργία και τη διαδήλωση. Τώρα, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει, λογικό. Αλλά πριν δύο χρόνια ανέβαζε και έφερνε κάτι εμποδιάκια για να μην λαμβάνονται έτσι εύκολα οι αποφάσει αριστερό κόμμα. Δεν υπήρχε λόγο τότε, αλλά ήταν μια επίση μνημονιακή υποχρέωση από αυτέ τι γνωστέ που οι δουλοπρεπεί κυβερνήσει τη χώρα δέχονται αμάσυτα και τι υλοποιούν επίση αμάσυτα. Οπότε έχουμε όλο αυτό. Ποιε διεξόδου έχει ο εργαζόμενο αντί να κάνει η απεργία, ακούμε τώρα από τον Αρμόδιο. Θα πρέπει ε, να κάνουμε λιγότερε διαδηλώσει και απορίε και να δουλεύουμε περισσότερο. Γιατί κάποιε μήμα θα είναι παγκόσμιο καταληκτέ σε απορίε και διαδηλώσει. Εντάξει, μπορεί να είσαι ένα ωραίο πράγμα, ξέρουμε, κάνουμε και την πλάκα μα, αλλά δεν φέρνουν λεφτά. Πώ να εκφραστεί ο κόσμο όμως, Πώ να εκφραστεί ο κόσμος. Όμω οι δημοκρατίε να, έχει ο κόσμος ο κόσμος δημοκρατίας, δημοκρατίας. να Twitter έχει, Facebook έχει, δημοκρατίε έχει, εκλογέ κάνει. Σε πέντε χρόνια έχουμε κάνει έξι εκλογέ. Twitter έχει, Facebook έχει, δημοκρατίας έχει, εκλογές κάνει. Ψηφίσετε άμεσα ο νέος νόμος για τις συγκεντρώσεις και τις πορείες στο κέντρο των πόλεων. Η Ελλάδα θα ξαναγίνει, θα γίνει σύγχρονη χώρα και η Αθήνα θα γίνει επιτέλους μια πραγματικά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Με τους ντενεκέδρες του Μπακογιάννη θα γίνει ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ε, ε, κάπως έτσι το έχουν. Θέλουν τάξη, θέλουν καθαριότητα, δεν αντέχουν να βλέπουν κόσμο κάτω, ειδικά αν είναι 250, 250-300, δεν το μπορούν καθόλου. Βέβαια υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, η οποία δεν υπάρχει στα μυαλά όλων αυτών. Υπάρχει των επαγγελματιών, δεν υπάρχει στα μυαλά του κόσμου, διότι κάθε μέρα από τα μέσα ενημέρωση και όταν είσαι κι μποτιλιαρισμένο, λογικό είναι ότι ποιον βλέπει μπροστά σου, να θεωρεί ότι αυτό φταίει για την ταλαιπωρία σου και να ξεσπά. Ένα, ένα κομμάτι και μια παράμετρο των διαδηλώσεων, των απεργειών, είναι να διεκδικηθούν κάποια αιτήματα, σίγουρα μέσα οικονομικά και κάποια θεσμικά. Αυτή είναι η μία. Πλευρά πολύ σημαντική και ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες και σε αυτή τη χώρα και σε άλλε, έτσι μόνο έχει κερδιθεί. Όχι με άλλου τρόπου. Όπω ξέρουμε, δεν χαρίζουν το ακριβώ αντίθετο. Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια, που λέγαμε και πριν, παίρνουν όπω μπορούν και με όποια πρόφαση βρουν ή ανακαλύψουν στην πορεία. Μια δεύτερη παράμετρο πολύ σημαντική είναι η ανάγκη αυτών των ανθρώπων, κυρίω μικρών επιχειρήσεων, να υπάρξουν, να ακουστούν. Είναι μια επιχείρηση με 200. 150-200 άτομα, και όπω ξέρουμε, στι περισσότερε επιχειρήσει δεν επικρατούν και οι τέλειε συνθήκε. Ε, περιορισμοί μισθών, υπερορίε που δεν πληρώνονται, ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργία τη εταιρεία, Αντί να το πούμε έτσι, μαζί με κάτι Ρουφιάνου εκεί. Γενικώ είναι τα πράγματα οριακά. Όταν λοιπόν αποφασίσουν οι πολλοί, η πλειοψηφία, ότι πρέπει να κατέβουν σε μια απεργία, σε μια διαδήλωση, ένα από του λόγου είναι να ικανοποιηθούν τα τήματα και ένα άλλο να ακουστούν. Δεν έχουν κανένα. Άλλο τρόπο να ακουστούν. Δεν μπορούν να βγουν στα παράθυρα, δεν έχουν φίλου βουλευτέ, δεν έχουν θείου ανήψια. Δεν είναι σε μια οικογένεια που έχει από πίσω ότι αυτή η οικογένεια πέντε κάμερε ό,τι κάνει το κάθε μέλο. Οπότε υπάρχει μια ανάγκη να υπάρξουν, γιατί μέσω αυτού υπάρχουν ω εργαζόμενοι σε απόγνωση πάντα, ω εργαζόμενοι που διεκδικούν, ω εργαζόμενοι που ψάχνουν αξιοπρέπεια. Αυτό κάνουν όταν κατεβαίνουν οι 200 επειδή θεωρούνται πολύ λίγοι, και οι 150, γιατί αν είναι από μια επιχείρηση αυτή είναι πάρα πολύ. Αν είναι μια πανεπλατική απεργία, προφανώ δεν είναι πάρα πολύ αλλά όπω ξέρουμε τι πανεπλαδικέ απεργέ και στι άλλε απεριέρείε μαζεύετε, μαζεύετε πολύ κόσμο. Οπότε όλοι εσεί που είστε μοτηλιαρισμένοι και εγώ έχω τύχη να είμαι μοτιλιάρισμένο όλοι μα, όπω έχω τύχη να είμαι και διαδηλωτέ και στι δύο πλευρέ, να έχετε πάντα στον ουσία ότι είναι και αυτή η ανάγκη των ανθρώπων να υπάρχουν για να γυρίσουν μετά στο σπίτι ή ρεμειό γίνεται, μπορεί να μην έχουν πετύχει τα οικονομικά αιτήματα που θέλουν, αλλά τουλάχιστον κάτι έκαναν για του εαυτού του, κάτι έκαναν για αυτό που λέμε αξιοπρέπεια. Α το έχετε στο πίσω μέρο του μυαλού, εσείς που θέλετε μόνο να ψανίζετε, μόνο να καταναλώνετε και δεν θέλετε κανένα άλλο να σα χαλάει την ευμάρεια που έχετε φτιάξει, γύρευε με ποιου τρόπου. Οπότε έχετε τα κι αυτά στο μυαλό σα. Νομίζω κανεί δεν θα τα έχει από όλου εσά που διαμαρτύρεστε, δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον θα σα πείσει το εξή και το παρακάτω ηχητικό, ότι μέσα από τη διαδήλωση μπορεί κάποιο να φτάσει πάρα πολύ ψηλά και είναι τα χρόνια που βγαίναμε στους δρόμους. Ακούσε ένα τραγούδι, παιδιά, της Δικαιοσύνης Ήλενοητέ. Πάμε! Και το καιρό εκείνο, όταν βγήκαμε στην πρώτη διαδήλωση για τα βιβλία που δεν τα είχαμε, την άλλη μέρα βάλανε φωτογραφία ή εφημερίδες. Και μου τηλεφωνήσανε από το χωριό. Γιώργο, έγινες εσύ κομμονιστής, ε. Καταλαβαίνετε. Ο Γιώργο Αυτιά λοιπόν είχε κατέβει στη διαδήλωση για τα βιβλία, τον φωτογράφησαν γιατί ήταν πρώτο μπροστά, λογικό. Όταν είναι ο Αυτιά, λένε δεν θα πάει μπροστά. Μπήκε η φωτογραφία λοιπόν, την είδαν όλοι στο χωριό και αμέσω ανησύχησαν. Τον πήραν τηλέφωνο και του λέγανε ότι έγινε κομμουνιστή επειδή κατέβηκε κάτω. Αλλά έφτασε πολύ ψηλά όμως από μια διαδήλωση. Ξεκίνησε. Και ο Άδωνη βέβαια που κάτι διαδηλώσει και γίνει βλαμένο όπω μα έλεγε. Δηλαδή είχε πάθει βλάβη από εκείνε τι διαδηλώσει τη δεκαετία του 90, δικιά του δήλωση δεν είναι δικιά μα οπότε όλα αυτά βάλτε τα μαζί πριν αρχίσετε να βρίζετε εργαζόμενους ή όποιον σας ενοχλεί την ευμάρεια και τον ωραίο τρόπο και τη χαρά τη χαρά που νιώθετε σε αυτή την πόλη να τα σκέφτεστε και αυτά και τον Αυτιά και τον Άδων και όλα τα υπόλοιπα ο ιός δεν έχει εξαφανιστεί είναι το μόνιμο μότο γιατρών, λιμοξιολόγων και κυβερνητικών βουλευτών και κυβερνητικών παραγόντων όμως όχι μόνο ο ιός, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Πέτσα, και κάτι άλλο που μπορεί και να είναι θανάτη φόρο. Σας γνωρίζω ότι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει εξαφανιστεί. Ας μην χαλαρώσουμε για να μην το πληρώσουμε. Υπογραμμίζεται πως όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ η διαδικασία για τη στήριξη της οικονομίας είναι δυναμική και όχι στατική. Η κυβέρνηση αφουγκράζεται τα καζίνο και τα τελεφερίκ. Ορίστε αφουγκράζεται κάτι. Χαρά στο τελεφερίκ που το αφουγκράζεται αυτή η κυβέρνηση. Για το καζίνο δεν το συζητάμε. Όλες οι κυβερνήσεις αν κάτι αφουγκράζονται σωστά είναι τα... Καζίνο, στέλνει μήνυμα εδώ Γιάννη και λέει: Όχι, θα γίνει η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με του αριστερού μπαχαλάκηδε να κάνουν δίθεν διαδηλώσει για να σπάνε και να κλέβουνε. Αναφέρθηκα εγώ σε αυτά, αναφέρθηκα πριν σε αυτά, αναφέρθηκα στα δικαιώματα, τα αυτονόητα δικαιώματα και τα σωστά δικαιώματα εργαζομένων με ροκαματιάριδων που κατεβαίνουν και όχι κάθε μέρα, όπω ξέρουμε, για να διαδηλώσουν και να διεκδικήσουν και κυρίω το δικαίωμά του στην αξιοπρέπεια. Δεν μίλησα καθόλου για μπάχαλα, δεν μίλησα καθόλου για σπασίματα. Προφανώς όλα αυτά δεν με εκφράζουν και δεν εκφράζουν και αυτό το δίκαιο αίτημα που υπάρχει ότι ο από κάτω πάντα διεκδικεί να κάνει καλύτερους όρους της ζωής του και διεκδικεί με σωστό τρόπο και με σεβασμό. Αυτά είναι δικά σου και φτιάχνεις τα δικά σου σχήματα φίλε Γιάννη Ακροατή για να μπορείς να δικαιολογήσεις μετά τον πολύ ακραίο και πολύ σκληρό τρόπο σκέψη που έχεις ο οποίο είναι πάντα αφοριστικό προς τον φτωχό. Προ όποιον δεν έχει καταφέρει ή δεν του δόθηκαν οι δυνατότητε να κάνει κάτι παραπάνω. Γιατί εδώ ξεκινάει μια μεγάλη κουβέντα: Πώ κάποιο είναι φτωχό. Αυτό σε ενοχλεί. Η φτώχεια και η μιζέρια, δεν σε ενοχλεί το κλείσιμο στου δρόμου. Γιατί αν ε, το κέντρο τη Αθήνα κλείσει από έναν μαραθώνιο με σούπερ στάρ που έχουν έρθει από όλο τον πλανήτη, δεν θα διαμαρτυρηθεί καθόλου. Θα νιώθει σαν ο βλάχο στο χωριό που του ήρθαν οι πρωτευουσιάνοι και θα καμαρώνει Αγίπτικο και πάρνει. Απλά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τα. Εκφράζει γιατί δεν υπάρχει και ο κατάλληλο επεξεργαστή. Τα εκφράζει με όποιον βλέπει μπροστά σου. Το νούμερο 2 σχέδιο ανάπλαση μετά το νούμερο 1 που ακούσαμε πριν και μετά τα παγκάκια, τα πάρα πολύ ωραία και τι μονοδρομήσει και ε, παρεμβάσει του Μεγάλου Περιπάτου στην Αθήνα. Επιπλέον παρεμβάσει για την τελειοποίηση του Μεγάλου Περιπάτου. Δημιουργία γιγαντιαίου χώρου πρασίνου με τη βαφή του Παναθηναϊκού σταδίου στα χρώματα του Παναθηναϊκού. Καλλιέργεια πίτουρων στα παρτέρια του περιπάτου για τη μελλοντική κατασκευή ορνηθοτροφίου στην Ερμού. Συνεχέ πότισμα των φυτών του έργου με αντισηπτικό για προστασία από τον κορονοϊό. Κατασκευή στην Αμαλία ειδική λωρίδα ανάπτυξη αποκλειστικά για τι μπουλντόζε του ελληνικού. Τέλο, τα εγγένεια του έργου θα αποκαλυφθεί στο Σύνταγμα το νέο Χριστουγεννιάτικο Άγαλμα με όνομα Η Μάγη με την Τώρα. Δήμαρχο Αθηναίων. Έρχεται νέο Χρυσό αιώνα. Νίκηκα σε Περικλή. Μα ο ανταγωνισμό είναι ευθύ. Είναι ο Μπακογιάννης και ο Περικλής Ο ένα, ο δεύτερο, ο Μπακογιάννης, ναι, συναγωνίζεται τον Περικλή. Δεν μπορεί να απαντήσει ο Περικλή, μάλλον. Ε, οπότε έχουμε την συνολική απάντηση του Δημάρχου τη Αθήνα, του τρέχοντο Δημάρχου. Ενώ λοιπόν εμεί λέμε όλα αυτά για διαδηλώσει, για τον Παπαγγελόπουλο, για παρακολουθήσει και ό,τι άλλο, υπάρχει κάτω από την Κρήτη. Αλλά κάτω από την Κρήτη, κάνετε έτσι και το πιάνετε. Ένα κοίτασμα πάρα πολύ σημαντικό που θα μας κάνει όλους πάρα πολύ πλούσιους Οι Ιδρύτες, εδώ και πέντε χρόνια έχει βγει αυτό το ρημάδι εδώ κάτω Να φωνάζω για Ιδρύτες κάτω από την Κρήτη, το θυμάστε Όσοι βλέπετε την εκπομπή το θυμάστε υπάρχουν βίντεο Μες στη Βουλή για πρώτη φορά μίλησα το 10 για Ιδρύτες εγώ Τώρα λοιπόν το λένε οι υπόλοιποι, τώρα άρχισα να το λένε οι υπόλοιποι Ξέρετε είναι ο ιδρύτης σκάβεις ένα μέτρο κάτω στη θάλασσα, ένα μέτρο κάτω από δω μόλις τελειώνει το νερό, ένα μέτρο στη γη το βγάζεις με τον κουβάκι και το παίζεις και πας σπίτι σου Δεν είναι δηλαδή, να τρυπήσεις δεν να κάνεις εξόρυξη, ιδρύτες Το φωνάζει ο άνθρωπος είναι, αν πάτε παραλία, κάτω από την Κρήτη όμως όχι πάνω, θα έχετε κουβαδάκια. Και όπω κάβετε εκεί και, και κάνετε σαν κατά κάτι κάστρα που τα διαλύει αμέσω το κύμα, θα πάρετε τον ιδρύτη, Θα ακούσουμε τώρα την ο Ιδρίτη, με ύψηλο και γιώτα Και με αυτό θα γίνουμε όλοι πλούσια. Το πάτε και στο σπίτι, αλλά θέλει κουβά όμω, όπω είπε ο Βελόπουλο. Δεν μπορώ να δηλαδή, δει ειλικρινά, το βλέπετε ότι έρχεται. Αυτό είναι ο Ιδρίτη. Είναι κατεψυγμένο, σχηματοποιημένο μεθάνιο. Παρπαστάθη. Το παίρνει. Και το πουλά, Παρπαστάθη. Καταλαβαίνετε, σα λέω, ρε παιδιά. Σα τα έλεγα και χρόνια. Και ακόμη επιμένετε, ρε παιδιά, να μην μου δίνετε τη δύναμη για να αλλάξω την πατρίδα. Ακόμη επιμένετε να μην μα δίνετε τη δύναμη να είμαστε το 10, 15, 20% να κυβερνήσουμε για τα παιδιά σα, μωρέ. Ιδρύτε! Άντε, μωρέ. Τα λέω, τα λέω, τα λέω. Έχει φύγει η φωνή μου πια. Ιδρύτε! Η δύναμη δεν είναι Ιδρύτε λοιπόν, ορίστε το λέει, το φωνάζει. Είναι κάτι ψυγμένο, μεθάνιο. Το παίρνετε, το έχετε στην κατάψυξη. Αν έρθετε τα... και δείτε τα δύσκολα, βγάζετε τον Ιδρύτη. Ό,τι έχετε στο ψυγείο του, μαγειρεύετε. Δεν ξέρω τι ακριβώ κάνει, αλλά τα έχει πει πολλά χρόνια και είναι το μέλλον. Είναι το καύσιμο του μέλλοντο και μόνο η Ελλάδα το έχει. Όπω πολύ καλά ξέρει ο Βελόπουλο. Γρήγορα, γρήγορα δεν θα πούμε συστάσει, γιατί έχουμε πέσει έξω. Πάμε στο πρώτο μέρο του λαού, θα τα πούμε μετά Γεια σα κύριε Παρβαγιάννη, μπορώ να ζητήσω μια παραγγελία. Ο κύριο Πορφύριο Βυζδέκη. Μια παραγγελία γιατί δεν το περίμενα. Ο κύριο Πορφύριο Βυζδέκη. Ε, ναι, ναι. Ε, ωραία, γιατί δεν το λέτε. Ο κύριο Πορφύριο Βυζδέκη. Βεβαίω, κύριε Πορφύριο Βυζδέκη, μου. Ε, τι δέ, κάνετε. Έχω σε εγχωρηθεί πάρα πολύ. Why, why. Από το Τζίπρα και ακόμα και από το Μισοτάκι και από τον Κατρούγκαλο το περίμενα να μιλάνε με επιχειρηματίε. Από τον κύριο Παπά, τον Νικόλαο δεν το περίμενα μιλάμε. Εκεί έπεσα κι εγώ από τα σύννεφα. Το έπεσα, δηλαδή έλεγα... γενικώ το εγώ του δάμε... είχα για πολύ καθαρού ηθικού. Ναι. Με πλέον αριστερά, θα που λέγαμε. Έλα μάνα μου Καλή βοήθεια μάνα μου, άκου να δεις σωρα Ο που είχε γράψει τον οροπό Θυμάσαν το μέγα πήμα το οποίο Βελοποιήθηκε κιόλα έτσι Εάν ήξερε μάνα μου Ειδικά θα γινόταν από το 74 και η από το 91 και η Εκείνο το σημείο του σύγουξες πω θα το έκανε Πως Εσύ λαρες μαλακισμένε Γιατί είμαστε μαλακισμένος λαός Υπάρχει αυτό, υπάρχει σχετικό μοντάζ το θέμα δεν το μου, δεν το γιατί έχω Δε θα σε ρωτήσουμε κιόλας, έλα γεια! Καλά μου καλά, απαλά απαλά γιατί πονάει Δεν έχει τώρα πονάει, ναι εσένα θα σκεφτώ «Γεια και χαρά σα. «Γεια σας» Ποντελιαρισμένοι τον τελευταίο καιρό στην Αθήνα. Αλλά... Έχετε, το... Έχετε τον εγγονό του Μετσουτάκη και σα κάνει πάρα πολύ ωραία έργα. Πολύ. Και έχουν μια ζωή μίζερη. Είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι Αθηνά. Είμαστε μίζεροι. Γιατί είναι που δεν χωράγαμε, που δεν χωράγαμε, να το κάνουμε και πιο στριμωχτά το ίδιο. Δεν μου λε, έχουν αυτόματο φωτισμό αυτά ή δεν θα βάλουν λουλούδια. Βάζουν λουλούδια, αλλά κάτι γίνεται, το, το, το, το κακό το μάτι και μαραίνονται τη νύχτα. Αγόριμοι, μήπω πήραν μετανάστε ή πρόσφυγε. Καλά, οι μετανάστε σίγ στις και χαλάνε. Και χαλάει το όλο το, το... Ναι, γιατί το, το, το, το κάτωρο του μετανάστη δεν είναι σαν του να το καλό. Εννοείται πάντα, πάντα. Είναι το, ε, το, το καλύτερο Είναι όξινο το... και το μαραίνει το λουλούδι. Θα να πάνα φυτέψει δηλαδή κάτω από πικροδάφνη. Τέτοιο πράγμα, δηλαδή σαν πικροδάφνη είναι το κάτωρο του μετανάστη. Ε, και χειρότερο. Να μην πως από κλίδα, είναι. Άστο τώρα Αγαπημένοι μου φίλοι θα ακούτε ελληνοφρένεια στο παραπολιτικά Θα ακούτε ελληνοφρένεια στο official στο ίντερνετ Ναι Και θα ακούτε και από το Αποστόλη της Πόσο, μωρί, θα ακούμε ελληνοφρένεια, πια φτάνει, πια γκώσαμε ε, Εγώ τρεις φορές ακούω την ημέρα Πέλος, κάπου όπα ε, Πρέπει να εμπεδώσω όλη, όλη την εκπομπή. Τι να εμπεδώσω, μωρί, τράβασε κανένα ψυχίατριο εκεί πέρα να σου κάνει αποδοξήνωση αυτό ο Σάμισο μου πει εκεί, πω, τι, τι έχει ηχογραφήσει αυτό, ρε Για πε μου να. Και γίνεται τόσο ντόρο να. Τι έχει ηχογραφήσει, τι καθέτε έχει γράψει αυτό, Κάτι καθαρού υπουργού, ηθικού, αριστερού. Α, μάλιστα. Έχει γράψει με τον το Τζίπρα και τέτοια, με, με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τον Τζίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ ναι, το όχι τον Τζίπρα, τον άλλον, τον άλλον που ήταν μαζί. Αυτό που ήταν. Α, είναι, τον άλλο. Κάτι ηθικού το... αριστερού, αυτά, αυτά θεσί. Κάτι με του αριστερού, ναι, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Δεν, με άλλου δεν έχει γράψει, με την Νέα Δημοκρατία γιατί τίποτα δεν έχει γράψει. Ε. Δεν μάθαμε κάτι. Δεν μάθαμε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, Αποστόλου, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εκπομπή. Να είστε yeah. καλά. Yeah. Καθε καλό εύχομαι. Yeah. Ναι, ναι γεια σας, yes. ο, ο κύριος Βαρμαγιάννη. Ο ίδιος Δεσέιν. Σας παίρνω από πέραμα. Έχω ένα παράπονο. Ποτέ δεν έχουν διαφημίσει την Ψιτάλια. Ελληνικό νησί είναι. Βλέπεις το Σαρονικό, βλέπεις βλέπει βλέπεις στο βουνό επάνω που υπάρχουν διάφορα καζάνια. Επίσης έχουμε κι άλλο ένα πολύ καλό τορό Θα και χωματεροί. Συμίτι των παιδιών εκεί πέρα, θα έρχεται τα αεράκι φρέσκο φρέσκο. Δηλαδή αυτό που έχει πει ο Καρακάκης από το πέραμα δεν έχει πέρασμα. Τι δύο κουβέντες και γι' αυτό. Ελληνικό νησί είναι. Ότι είναι είναι βέβαια έχει τον ίδιο τουρισμό που έχουν και τα άλλα νησιά. Σκατά. Δεν μπορώ να δηλαδή ειλικρινά το βλέπετε ότι έρχεται. Αυτό είναι ο ιδρύτης.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 Είναι πληγή ε, για όλου μα. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το κάνει τώρα τελευταία συνέχεια, απογοητεύεται, λυγίζει. Δεν ξέρω, ε, είναι λογικό ο Έλληνα λαό δεν καταλαβαίνει όλα αυτά που λέει ο Βελόπουλο. Τώρα εδώ πήγε για του Ιτρίτε: είναι κατεψυγμένο μεθάνιο. Το έχει την κατάψυξη για τι κάβει, λέει, και το παίρνει στην αγκουβά. Μαζί με του αρακάδε και όλα τα άλλα γκυνάρε και τέτοια, βάζει και το κατεψυγμένο μεθάνιο. Μπορεί να σου λείπει κάποια στιγμή να λαχταρίζει λίγο μεθάνιο. Ανοίγει την κατάψυξη και κάνεις αυτά που κάνεις ε, Δεν τον ακούει ο λαός Και κάποια στιγμή θα το πληρώσει Γιατί οι λαοί που δεν ακούν τους ηγέτες τους Αυτά δείχνει η ιστορία ότι παθαίνουν Τέλο πάντων μην ε, σας ρίξουμε Ψυχολογικά έχετε και τα δικά σας Να ακούσουμε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική των ειδήσεων Σε ένα λεπτό ο Τριζόλε και λουκάνικα θα ψήνουν οι Αθηναίοι στα νέα παγκάκια που τοποθέτησε ο Κώστας Μπακογιάννη στην πλατεία Συντάγματο. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα και οι σχάρες στο πάνω μέρο του θα κάνουν ιδανικά για ψυσταριέ. Κάτω από τη θερμοκρασία των 37 βαθμών και ντάλλα μεσημέρι θα γίνει τη Μουρλή, δήλωσε στέλεχο του Δήμου και πρόσθεσε. Η χολυστερίνη θα φτάσει στα ύψη. Θα την κάνουμε ντύρλα. Το όνομα τη πρωτοβουλία θα είναι τα κοψίδια του Κωστή, ενώ τα κρέατα θα είναι μια προσφορά του Υπουργείου Ανάπτυξης. μεταξύ, συναυλία ενίσχυσης για τις ζαντινιέρες του Μπακογιάννη διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να συντηρηθούν οι τενεκέδες που έχουν στηθεί στην Πανεπιστημίου και την Πλατεία συντάγματο. Με σύνθημα «Ήμουν και εγώ στη Ζαρντινιέρα», η γνωστή τραγουδίστρια Άλκης της Πρωτοψάλτη θα ανέβει στην οροφή του Τρόλεϊ 13 και κρεμασμένη από τις κεραίες θα τραγουδάει καθόλη τη διάρκεια του δρομολογίου γνωστές επιτυχίες. Το Τρόλεϊ θα οδηγάει ο ίδιος ο Κώστας Μπακογιάννης, ανοιγοκλίνοντας τι πόρτες ανάλογα με το ρυθμό των τραγουδιών». Με στολή παραλλαγή και βάψιμο προσώπου όπως ο Ράμπο, εμφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας ο πρώην υπουργός άμυνας Πάνος Καμένος. Πηδώντας από δέντρο σε δέντρο, κάνοντας έρπινγκ με ένα μαχαίρι στο στόμα, ο πάνω Καμένος προσπαθεί να ανακαλύψει του εχθρούς του για να τους εξοδώσει. Τελευταία φορά τον είδαν στο πεδίο του Άρεως να μονομαχεί με τη Ραχίλ Μακρύ, η οποία ήταν ντυμένη Ζίνα. Τον Άκη Τσοχαντζόπουλο ω επίτιμο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνει ο Νίκο Παπά. Την πρόταση αυτή κατέθεσε στην κεντρική επιτροπή που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο. Η πρόταση που ενθουσίασε μεγάλο μέρος του οργάνου θα συζητηθεί στο συνέδριο του κόμματο, όποτε αποφασίσουν οι μπάχαλοι ΣΥΡΙΖΑΙ ότι μπορεί να γίνει, όπου και θα κληθεί ο ίδιο ο Άκη να αναπτύξει τι ιδέε και την εμπειρία του από τους πολύχρονους του πολύχρονου αγώνε του. Καιρός. καιρός να φρυγανιστούμε στο λιωπύρι της Αθήνας πάνω στα παγκάκια από λαμαρίνα του γιου τη Δώρας. Μια άλλη πολύ σημαντική είναι ότι στο αεροδρόμιο, στο Βενιζέλος, έχει τοποθετηθεί, υπάρχει και ένα ρομπότ, το οποίο σε διάφορες γλώσσες ε, ενημερώνει, όχι σε διάφορα αγγλικά και ελληνικά, λέει στους πιβάτες, μόλις έχουν φτάσει, ε, τι να κάνουν για τον κορονοϊό, αλλά ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μιλάς ελληνικά, Όχι. Να δει που είμαστε και οι δύο Γάλλοι και τόση ώρα μιλάνε γαλλικά. Χά έχει και χιούμορ. Σε Άντζελα. Έχει χιούμορ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, Τώρα να παντήσω το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα είναι σωστό. Τη λέτε να τρώγει αμέσω βλάκια. Σουβλάκια, ανάτομο σουβλάκι. Θέλει να έρθει μαζί μου, Είμαι μικρούλη και θα ήθελα να μείνω με του γονεί μου. Μου αρέσει η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Δεν ασχολούμαι με αθλήματα. Λοιπόν, εδώ ήταν μια πρόβα πως την είδαμε στα κανάλια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ για να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει αυτό το ρομπότ. Όσοι πάντω έφτασαν το μεσημέρι στο αεροδρόμιο, έπεσαν μπροστά στον Πέπερ. Ένα ρομπότ με κεντρικό μήνυμα: Προτεραιότητά μα η υγεία σα. Αυτό είναι ο Πέπερ. Ένα ρομποτάκι που βρίσκεται στο τμήμα αναχωρήσεων Το Ελευθέρω Βενιζέλο. Ο Πέπερ είναι προγραμματισμένο να μιλά σε ελληνικά και αγγλικά και να δίνει οδηγίε κατάλληλε για τον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν, μάθαμε τι ακριβώ είναι ο Πέπερ. Λίγο μετά, αφού του αλλάξανε λίγο τι ρυθμίσει, ε, ακούσαμε τι ακριβώ έλεγε ο Πέπερ είναι ο πραγματισμένος να μιλάς ελληνικά και αγγλικά και να δίνει οδηγίες κατάλληλες για τον κορονοϊό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Γίνεται τις πουτάνας το κάγκελο. Αν δεν πάρουμε μέτρα θα μας τάψουν στις ζαρδινιέρες του Μπακογιάννη. Γι' αυτό ψηφίζουμε όλοι Κυριάκο Μητσοτάκη πολύ σχολαστικά. Τον καλύτερο πρωθυπουργό της Ευρώπης. Τον καλύτερο πρωθυπουργό της Ευρώπης. Τον καλύτερο πρωθυπουργό της Ευρώπης. Μιλάς ελληνικά. Μιλάω ελληνικά σαν του τσακαλότου. Α, έχει και χιούμορ. Άγγελα. Έχει χιούμορ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Γαλοπούλα, γεμισθή, γιαπράκια, γυριστριλίκια και σουβλάκια. Σουβλάκια, να πω Θέλει σουβλάκι. Θέλεις να έρθεις μαζί μου. Ναι, να περπατήσουμε στον μπάχαλο του Μπακογιάννη, τον μεγάλο περίπατο. Να κάτσουμε στο παγκάκι να καεί ο κόλλος μας. Ωραίος ο Πέπερ, έχει και νοημοσύνη όπως ακούσατε, περισσότεροι από την αναμενόμενη. Οπότε μετά από αυτό πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του πλεού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. ποιο ποιος είσαι? Ε? Ο αδερφός του Κιζόμπα που σε πήρε την προηγούμενη εβδομάδα, ρε. Με πήρε μένα ο Κιζόμπας. Ναι, ρε, να σου σου λέγε κάτι χωρί και, και τέτοια εκεί πέρα. Α, το χορεύεται το Κιζόμπα στην οικογένεια. Ναι, ρε, το χορεύεται μόνο αυτό, μέσα στη διαστροφή είμαστε. Για πες, τι άλλο κάνετε εκεί πέρα από Κιζόμπα. Τι άλλο κάνουμε. Ναι. Πάμε από εδώ, από εκεί, Αγοράκια, ό,τι λάχυρε. Μάλιστα. Μπράβο, Τηλέα. φίλε μου. Κάνα περίεργο πέρα από το κυζόμπα, κάνει. Αυτό πρέπει να είναι το πιο περίεργο που κάνουμε. Oh. Αλλά μωρέ, εντάξει, έχω και την. ίδια. ίδια με τον Άδων. Είμαι ιστορικό, ρε. Τέτοιου επίπεδου, Άδων, ειδό. Για μου λίγο όσο, όσο μιλάω εγώ, εσεί παραγέλετε για να καταλάβω πόσο καλό ιστορικό είσαι. Όσο μιλάω εγώ, εσεί παραγέλετε. Δεν είσαι καλό. Πόσο καλύτερο το κάνατε με τον Άδων, ειδικό. Δηλαδή αυτό δεν έχει την κορυφή. Ναι, εντάξει, ήθελα να δω άμα είσαι καλό ιστορικό. Δεν μου φαίνεσαι, Σόι. Okay, όχι, ας. όχι, δεν, δεν είμαι καλό. Ναι. Θα σου πω τώρα με τον μεγάλο περίπατο ρε Μαρκάκη. Ε, Αποστόλη. Εντάξει, Αποστόλη. Έτσι. Για πάνω. Να σου πω, θα φέρει και ένα μέτρο λέει για τι πορείε και τα και τα άλλα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση ο μεγάλο περίπατο με το νομοσχέδιο για τι πορείε. Ε. Όχι, καλέ, Πας καλά. Μόνο που αλλά έτσι σε λίγο. Το αναριχόμενο είναι μην πλέξει με το Άσε, άσε, έχω ένα Τι λύγεται γύρω σου, δεν σε αφήνεις ησυχία. Άστο. Μα την έχει στυμμένη το μπάστερ, εδώ πέρα, απ' έξω. Ε, άστα, άστα. Λοιπόν, άσε καλά, χάρικα. Καλό και η ζόμπα, ε. Πέρασωνιά μου, που είσαι ζωλιά μου, Εδώ που ήμουν πάντα. Να, να σου πω καπελού, έχει καπελού. Καπελού τι να μου κάνει. Να σου κάνει πέσει τουρκη αγόρι μου, δεν κατάλαβε. Αχ, πρέπει να βρω καπελού τώρα. Γιατί τουρκικό όμω, Γιατί, άκουσα. Είμαστε, άκου, είμαστε Έλληνες Άκου μια σοφή παροιμία Από σένα οι θα παρυμίες, ακούσω τη σοφή. Οι παρημίε δεν πηγεί σοφίε. Ναι, ναι, εσύ θα την πει σοφία Ο, ο, μάλιστα. ο, μάλιστα. ο, μελέτης, ο, μελέτης, ο μελέτη σε μελέτα και την έφαγε ο γρηγόρη του μελέτη, την γυναίκα του. Άρα, παιδί μου και μπράβο, μπράβο! Να σου πούκατε τον παπά, πώ μπορούμε να ζήσουμε στο διάστημα. Το διάστημα ε, το είναι αυτό που με... λέμε, ε, είναι αυτό που, με... που λέμε. Ε, Α, με... διάστημα; στο διάστημα, ναι. Με ντρολ, με καταϊτό, και να βάλουμε και ουρά τον τσίπρα, αγόρι μου. σήμερα, πήγε πολύ καλά. Έλα, έλα. Έλα, με τρελά, εγώ, είσαι καλά. Είμαι καλά. Ρίξι συνδέουν στο τέλο Σπάσει επεισόδιο Είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι μια χαρά να σου πω, εμένα με είναι το πόδι μου και πήρα αυτό τον τελοπόν και μου είναι τώρα τρει μέρες κομμένη συνέχεια. Έχει τόσο παρενέργειες αυτό Δεν γράφει τέτοιε παρενέργειες. Τι να κάνω. Τι σου είναι κομμένη πια. Μου είναι μόνο ήμουν δεν πέφτει με τίποτα. Τρει μέρες συνέχεια. Ασυκωμένη, μάλλον χώνεσαι. Θα πέσει, θα πέσει. Είναι η φυσική πορεία τη. Πόσο δηλαδή, Κανιά εβδομάδα θα κάτσει... Κάτι Κάτι βιντεάκι που... τώρα να και πάνω, ε. γιατί άλλη χρήση δεν έχει οπότε άστο. πόσο yeah. κρατήσει. Όσο κρατάει ένας καφές που λέμε. Ε, Πρέπει μου επιμένουμε να λέμε βυζαντινή αυτοκρατορες και βυζαντινή αυτοκράτηρα και Μόνο εμείς το λέμε. Όλοι λένε όλος ο λέει Ρωμαϊκή, Τι είναι Δεν κατάλαβα θα μα αλλάξετε και την ιστορία μα. Την παραχαράσουμε. Την παραχαράσετε. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Η βυζαντινή αυτοκρατορία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Η, Η βυζαντινή αυτοκρατορία είναι, είναι μία... καλά. Εντάξει. Επίση έχουμε το βυζαντινόν, το χάπι. πως θα το λέγαμε αλλιώ. Ή βυζαντινόν και τελειώνει το άγχο του. Ούτε κοροναϊού, ούτε ιού τη τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδε και κυκλοφορείτε. Σωστά, πως θα το λέγαμε. Ανατολικό ρωμαϊκό. Έχει, Έχει. Είναι... είναι αυτό έβυχο για διαφήμιση. Σωστά. Ε, δεν γίνεται, είναι σωστά. Δεν ναι, μπορώ να αντιπαρατεθώ μαζί σου. Πάντα μεταφώνησα. Έχω πάντα δίκιο. Έλα, γεια. Εγώ λοιπόν το επαναλαμβάνω. Γαλημό και τον Τζίπρα και τον Νίκο τον Παπά και όλους τους συντρόφους στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην υγεία μας, ρε παιδιά. Με τη σηγεία μας, ρε παιδιά. Με αυτή την πολύ αισιοδοξη εικόνα που μόλις μας έδωσε ο Παπαγγελόπουλος για άλλη μια φορά σήμερα φτάσαμε στο τέλος, ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο ΤΑΙ Πόλη, παύριο γεια σας. Καλόμηση, Έλα, γεια, τι γίνεται. Ε? Καλά, καλά, δεσαινόμαστε. Πάρε ε, μια okay. βεντάλια και κάνε αέρα από αυτό. Με ουί, oui, ουί. Oui. Κάνει ό,τι έργα κάνει εκεί στην Ομόνια. Στο... τι κάνει, εκεί με κάνει τα... πολύ καλά τα Μπριβάλια. κάνει. Τον ενδιαφέρει όμω από κάτω στο μοναστηράκι στην Ομόνια το μετρό. Που συνέχεια ποτίζει και χάνεται, χάνεται. Θα έχουμε κανένα επεισόδιο και θα γίνει κάτι και θα το πισάνε και θα κρυώνει. Εσύ έχει καταλάβει <laughs> ότι κάνει πράγματα επειδή, επειδή τον ενδιαφέρει κάτι για το κοινό καλό ή για αυτοπροβολή Όχι. για να πούνε Ah, τα παγκάκια το του φέλετε. Δημάρχου και ότι αυτό μα ναι, έκανε ναι, το ναι. μεγάλο περίπατο όρθιο. Ακριβώ, ναι, ακριβώ. Άρα, τι μου λε για το νερό που είχα Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τε κάνει. Μπα. Έλα, Μωρή, μην μου κρατά μουντρά. Εδώ ο Σίλνιο λέει ότι μα περιμένει με ανοιχτέ αγκάλε. Του υπόλοιπου, όχι σε ένα που μου κάνει κόγκσε τόσο καιρό. Ωραία, Μωρή. Ήξερε ότι θα το πληρώσει, ε, το ήξερε. Εντάξει, μα και σου είπα, εντάξει, είχα κάποια προβλήματα. Α τα τώρα, δεν σε λυπάμαι. Δεν με λυπάσει, το ξέρω, όχι. λοιπόν. Τέλο πάντων, θα κάνω ο... ό,τι δεν συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Λέγε μου, τι θε. Υπήρξε επικεφαλή τη Action Aid στην Ελλάδα. Ποιο εσύ. Υπήρξε, είπα παιδί μου, δεν ακού. Α ποιο... Η αδερφή, ναι, το ξέρω. Αυτή η αδερφή, ναι. ναι. Του κούλι. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. παρετήθηκε από εκεί όταν οι Γαλλικέ Αρχέ ζήτησαν να γίνει οικονομικό έλεγχο. Νομίζω είναι τυχαίο γεγονό. Τυχαίο θα είναι, μάλιστα. Ε, τι θα ήταν. Προσφάτω ανέλαβε πρόεδρο τη πρωτοβουλία για την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων. Ναι, οκ, okay. δεν ακριβέ αυτό. Είναι κάπω σε μια καμπάνια κάπως για να περάσουν στον κόσμο αυτά χωρί αντιδράσει. Είναι χειρότερο από αυτό που. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Σε αυτό θα αναφερόμουν τώρα. Ναι. Ότι στου διακηρυγμένου στόχου. Πρωτοβουλίες, είναι να καμφθούν οι αντιδράσει των τοπικών κοινωνιών. Κατάλαβε. Ε, κατάλαβα, εγώ κατάλαβα. Εκεί θα λε ότι τα λεφτά που δοθήκαν για διαφήμιση των κορονοϊών στα κανάλια δεν Με? είναι τίποτα μπροστά. Θα δω που θα γίνει που ετοιμάζει η αδερφή του κούλι. Α, συμφωνώ, θα συμφωνήσω. Πολύ λε... σχολαστικά, Λεδικό, μάλιστα. Πολύ σχολαστικά. πολύ σχολαστικά. Πολύ σχολαστικά. Θα καμφθούν οι αντιδράσει. Πολύ σχολαστικά. Νομικό σύμβουλο τη αρχή που αδειοδοτεί τα εωτά. Ένα τώρα. Τι είναι ο πεθερό του Γεραπετρίτη, θα σα πει. Όχι, είναι η σύζυγο του Γεραπετρίτη. Είναι η Κάτι είναι και ο πεθερό του. Εγώ στην ένα κατασκευάζει ολικά πάρκα. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα θα πούμε στον άνθρωπο που τη δουλειά θα κάνει. Ρε παιδί μου, τι ωραία που δένουν όλε αυτή τη χώρα. Δεν κατάλαβα, ε, έχουμε οργανωμένο κράτο. Πού τυχαίνει α πούμε κάπως να, πώς να το πω, κάπω να υπάρχουν ωραίε συμπτώσει. Δεν θεοντίζουν καν να βάλουν πάλι δικού του ανθρώπου θα έβαζαν. Αλλά όχι απροκάλυπτα με, με βαθμού συγένεια μεταξύ του. Δηλαδή μα το τελείω. Θα μα πει τώρα. Έχουμε και πρόβλημα δηλαδή τώρα που είναι οργανωμένη η αστική δημοκρατία. Επειδή είστε μπλαχαντερά. Πρέπει ναι, μια τέτοια δημοκρατία να τη βράσουμε. Θα τη βράσουμε. Να σου πω κάτι άλλο για τι αρτηνιέρε του Πακογιάννη. Mm. Ξέρουμε ποιο εργολάβος πήρε το έργο και μέσα κυρίω από ποια διαδικασία. Ποιο, ποιο. Δεν ξέρω, ρωτάω. Έχει γίνει γνωστό. Α, δεν ξέρω, δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά πάντω είμαι σίγουρο λόγω οικογένεια έτσι το ρώχημα Λαγκάρτζι ότι έχει γίνει ναι. με πολύ διαφανεί διαδικασίε. Ακριβώ αυτό. Έγινε ε, κάποιο διαγωνισμό μειοδοτικό. Όχι, δεν έγινε, έγινε. Δεν το ξέρω, αλλά είναι σίγουρο ότι έγινε. Τι <Κ Chrome> <Κ cameras> μειοδοτικό, Δηλαδή άλλοι δίνανε 10.000 στην κυκλική ζαρτινιέρα και αυτό του ξέρει ότι και πήραν αυτόν. Είπα εγώ ότι έγινε μειοδοτικό, μπορεί να έγινε πλειοδοτικό. <Κ Players> να πήραμε την ακριβότερη, άρα και καλύτερη. Ή φωτογραφικό. Αυτό το αποκλείω. Αυτό το αποκλείει εσύ. Εντάξει. Πάντω είναι πολύ προκλητικό όλο αυτό. Γιατί είναι προκλητικό, Μωρή, να πούμε ότι ήταν άσχημε, να πούμε πάει στο διάλογο. Ναι, είναι πατεώνε. Τώρα που είναι τόσο όμω. Τώρα που είναι τόσο καλές αυτέ. δηλαδή πήραμε το καλύτερο κομμάτι της αγοράς, δηλαδή ξέρεις πόσοι τι θέλανε, γι' αυτό τι πήραμε ακριβά. Τι πήραμε ακριβά, επειδή τις είδερε πολύ κόσμος και τι διεκδικούσε. Μάλιστα. Δεν έχω άλλο παραδείγμα. Και όμορφο στολίδι του κέντρου, δεν έχω ξαναδεί. Θα τα βλέπουν οι ξένοι και θα τη ναι. Ε, άσε awesome τώρα. Θα δεις όλη την Ευρώπη σε ναι. καιρό. Περίμενε, περίμενε. Θα δεις εκεί με τις ταΐστρες, τις, τις τσίγκινες τεράστιες. Θα το δεις. Ναι. Σαν ένας απέραντος στάβλο που πρέπει να πάνε να... να ποτίσει τα ζα. Ακριβώς. Έλα, για.